Αγαπίζω σε κύριε Ισχύς μου, κύριο στερέωμά μου και καταφυγή μου και μου. Ο Θεός μου, βοηθό μου, ελπιό επ' αυτών, υπερασπιστής μου και κέρασο τηρία μου και αντιλήπτωρ μου. Ενώ επικαλέσουμε τον κύριο και εκ των εχθρών μου σοφίσομαι, περιέσχω οδύνες οδύνε θανάτου και χύμρε η ανομία σε εξετάραξάμε. Οδύνε άδου προέφτασάμε παγίδε θανάτου και το θλίβεσθέ με επεκαλεσά με τον Κύριον, και προς τον Θεό μου εκέκλαξαν. Ήκουσεν εκ Ναού Αγίου αυτού φωνή μου, και η κραυγήν μου ενώπιον αυτού εισιλέψε δις τα ότα αυτού. Και εισαλέφθη, και έντρομο συγιεινήθη η γη, και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν, και εσαλεύθησαν ότι οργήστε αυτή ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργεί αυτού, και πήρε από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται. Τα άνθρωκες από αυτού. Και έκλειναν ουρανούς, και κατέβει, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, και επέβη επί χερουβείμ, και πετάστη, και πετάστη επί πτερήγων και έδετος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινών είδωρ εν εφέλεσ αέρον. Από τη στιλαυγή σε αυτού εν διήλθον χάλαζε και άνθρωποι πυρός. Τι ευρώνθησεν εξ ουρανού κύριους, και ο ύψεστος αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και σκόρπεσαν αυτούς και αστραπάσε πλήθυν και συνετάραξεν αυτούς. Και όφθησαν επί γέτων υδάτων, και ανεκαλύφθην τα θεμέλια τη από επιτιμήσει όσου, κύριε, από εμπνεύσε ω πνεύμα του οργή σου. Εξαπέστειλον και έλαβέ με προσελάβε το ξυδάτων πολλών. Ρίσετε με εξεχθρών μου δυνατών, και τον μισούντον με ότι εστερεώθησαν υπερεμέν. Προέφθασαν μεν μέρα τα μου, και το Κύριος αντιστήριγμά μου, και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, με ό,τι θέλει εμέ και να μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδόσιμη, ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου, και ότι σέβης από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου, και τα δικαιώματα αυτού ούκα πέστησαν απέ και έσω με άμμαμος μετ' αυτού, και φυλάξουμε από τι ανομίας μου, και ανταποδόσιμοι Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου, ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος, εσύ, και με τα ανδρός αθώου, εσύ, και με τα εκλεκτού, εκλεκτός, εσύ, και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις, και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι συ φωτιείς λίχνον μου Κύριε, ο Θεός μου φωτιείς στο μου. Ότι εσύ ρισθήσω με από πυρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχους. Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου με πυρωμέναν, υπερασπιστής αίσθη πάντων των εμπιζόντων από αυτόν. Ότι τίς Θεός πλην του Κυρίου και τι Θεός πλην του Θεού ημών. Ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου, καταρτιζόμενος του πόδους μου οσεί ελάφου και επί τα υψηλά με διδάσκουν χείρας με εις πόλεμον, και έδου τόξουν χαλκούν τους βραχείων μου Και έδωκάς μη περασπισμόν σωτηρίας, και η δεξιά σου αντελάβε τόμου, και η πηδία σου ανόρθωσε με εις τέλος, και η σου αυτή με διδάξει. Επλάτηνας τα διαβήματά μου υποκάτω κάτω μου, και ούκ τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχλούς μου, και καταλήψαμε αυτούς, και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλήπωση Εκφλήψω αυτού, κι ομοι δίνονται στήνε επεσούντε υπό του πόδε μου. Και περιέζω σα με δύναμιν ει πόλεμων, συνεπόδι πάντα στου επανισταμένου υπεμέ υποκάτω μου. Και του εχθρού με έδωκά και του με εξολόθρεψα. Και έκραξαν κι ού κοινοσόζων, προς κύριον κι ού κοισίκου εναυτών. Και λεπτεινώ αυτού ω ίχνουν κατά πρόσκονα νέμου, λεανό αυτού ρύσιμε εξ λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών, λαός, όνου και έρδον εδούλευσέμι, εις αχοήν οτιού υπήκουσέμι. Οι ειοι αλότριοι εψεύσαν τόμοι, οι και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Συ, κύριο και ευλογητός ο Θεός μου, και υψωθείτε ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός οδηδούς σε εμεί, και υποτάψες λαού είπε μέ, ορίστης μου εξεχρών μου οργήλων, από τον επανισταμένον επεμέοι ψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσημα. Δια τούτου εξομολογήσωμε εσύ ενέφυνεσαι Κύριε και το ονόμα Τίσου Ψαλώ, τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίρ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα πατρίκια η όχια του και δίνει και στου εώσει το νέο να μιλ. Αλυλού, αλληλούη, αλληλούα, δόξα ο Θεό. Αλληλού, αλληλούη, αλληλούα, δόξα ο Θεό. Αλληλού, αλληλούη, αλληλούα, δώξα ο Θεό. Κυρία Lejson, kierson, kieria ελέγχον. Δόξα πατρίκε, η όκια πνεύμα και δίνει στου εώνα στο ειώνα να μην. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν θεού, ποι συνδεχυρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ρεύγεται ρήμα, και νύχ νικτή αναγγέλει γνώση. Ουκοι σύλλελοι έουν λόγοι, ονοχοι ακούνται φωνέ αυτών. Ισπάσαν την γη να ξύλθουν ο θόγκο αυτών, και σταφέραντα τι οικουμένε τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετε το σκύνομα αυτού, και αυτό ο νυμφίο εκπορευόμενο εκπαστού αυτού αγαλλιάζεται ως βγήγας δραμήνοδων αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ουκέστην, ως αποκλειβήσεται τι θέρμες αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμαμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νύπια. Τα δικαιώματα Κυρίου εφαία εφραίνοντα καρδία, η εντολή Κυρίου τη φωτίζουσα Φόβο κυρίου Αγνό, διαμένανε στον αιώνα του αιώνος. Τα κρίματα κυρίου Αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκίτερα υπέρ μέλην και κυρίων. Και γάρο δούλου σου φιλάσει αυτά, εν το φυλάσει να φτάνει τα πόδοσε πολύ. Παραπτώματα τι συνήθει, εκ των κρυφίων μου καθάρισσόν μου. Και από φύσε του δούλου σου, εάν μη μου κατακυριεύσωσιν, τότε άμω έσονε και καθαριστήσουν από μαρτίας μεγάλης. Και έσομπες ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μηλέτη της καρδίας μου σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώ. Εξ αποστήλεσε βοήθειαν και αξιών αντιλάβητος. Μνηστή πάση θυσία σου, και το ολοκαύτωμά σου πιανά του. Δώησαι Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσα την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθεν το σωτηρίο σου και εν ονόματι του Κυρίου Θεού ημών, Μέγαλη της ομήθα. Πληρώσαι Κύριος πάντα τα αιτηματά σου, δίνε έγνονο ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπη, ημίστε εν ονόματι κυρίου Θεού ημών, μέγαλε θυσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημίστε ανέστημεν και αναρθώθημεν. Κύριε, σώσαν τον βασιλέα, και υπάρχουσαν ημών εν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε, εν τη δυνάμεσο ευλανθήσετε, βασιλεύς, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε Την επιθυμία τη καρδία αυτού και την θέληση των χειλαίων αυτού, που και στέλνει σε αυτόν. Ότι προέφθασα αυτόν εν ευλογίε Χριστότητος, έθιχα σε την κεφαλήνα αυτού στέφαναν εκλήθου τιμή. Ζωήνη τη τόσο και έδωχα αυτό, μακρότητα ημερώνε αιώνα αιώνο. Μεγάλη δόξα αυτόν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια να επιθύσει επ' αυτόν. Ότι δόσει σε αυτό ευλογίανε αιώνα αιώνο, σε αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελφίζεται Κύριον και εν τω ελέη του υψής του Ευρεθεί η χείρη σου πάση σε η δεξιά σου έβρι πάντα στους μισούντασαι. Φύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πύρη. Τον καρπόνα αυτόν από τη γης και το σπέρμα αυτόν από ιόν ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκατα, Διαιλογή αντοβουλά, σε σου μη δίνονται Ότι θύσεις αυτού νότων, εν της περιλήπη σου ετοιμάσει το πρόσωπον αυτών, Υψώθηκε κύριε τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεντα δυναστία σου. Δόξα πατρίκαιο και Υιό, πνεύμα, ότι και δίνκε η και ει του αιώνα των το αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρίκαιοι όκια, γεωπνεύματι, και δίνκε οι και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Ο Θεό, ο Θεό μου, πρόσχεσμοι, είναι ατί εγκατελειπέσμε, μακράν από τι οτηρίε μου οι λόγοι των παραπτωμάτων ο μου. Ο Θεό μου και κράξο μου ημέρα, κιού κι εισακούσει και νυχτό, κιού κι σάνει ανεμεί σίδεν Αγίοι ο κατοική ο του Ισραήλ. Επίση οι πατέρες Σίμων ήλπισαν και ρίσου αυτούς. Προσέ και έκραξαν και σώθησαν, επίση ήλπισαν και ού κατησχύνθησαν. Εγώ δε εμείς κόληξ τουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένιμα λαού. Πάντες θεθερούντες με, εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκείνησαν κεφαλήν. του αυτών. Σωστά το αυτόν ό,τι θέλει αυτόν. Ότι σύ, ο εξπάστα με εκδραστρό, η ελπίση μου από μαστόν τη μητρό μου. Επισέ, περίφην εκμήτρα, εκκυλία μητρό μου Θεός μου εσύ. Μία πω μου ότι θλίψη εγγύ, ότι ουκέστι να βοηθών. Περί κύκλο με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχουν. Ήνιξαν εται με το στόμα αυτόν, ω αρπάζουν και οριόμενου ο σίδρο εξεχήθηκε και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγινήθηκε καρδία μου ως κυρός εν μέσω της κοιλίας μου. Εξειράφυος η μου και η γλώσσα μου και κόλληδε το λάρυγγί μου και ισχούν θανάτου κατ' Ότι εκεί κλωσάν με κίνες συναγωγή συναγωγοί πονηρευομένων ορίξαν με, μου και πόδα. πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και Διημερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτή, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρο. Σύδε κύριε, μη μακρύνε στην βοήθειά μου απ' εμού, ει την αντίληψή μου πρόσφυγε. Ρίστε πορομφαία στην ψυχή μου και εξχυρό κοινό στην μονογενή μου. Σώσον με εξτόματο λέοντο και αποκεράτων μονοκερότο την ταπείνωσή μου. Διηγήσουμε το όνομά στου αδελφεί μου εν μέσω εκκλησία συμνίσουσα. Οι φοβούμενοι τον κύριων ενέσατε αυτών άπαν το σπέρμα Ιακώβ, δοξάσατε Αυτόν, που βυθήντως Αυτόν άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Ο τούκε ξουδένωσεν, ουδέ προσόχθησε τη δαιήσι του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσπον αυτού απεμού και καιν το κεκλαγένεμε προς Αυτόν μου. Παρασού ο έπαινος μου, εκκλησία μεγάλη, δισεχάζμω το δώσο ανώπιον του φοβουμένων αυτών. Θάγονται πέννητες και και ενέσωση Κύριον οι εξητούντες Αυτόν, ζήσοντε καρδία αυτών εις αιώνα αιώνας. και επιστραφήσοντε προς Κύριον, πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουσεν ενώπιον αυτού, πάσε πατριέτων εθνών. Ότι του Κυρίου η Βασιλεία και Αυτός δεσπόζει τον εθνό, έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι της γης, ενώπιον αυτού προωθησούντε πάντες καταβαίνοντες ισχύ. Και η ψυχή μου αυτό ζει, και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσεται το Κυρίο γενεά οι ερχομένοι και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού, λαό τότε χθισωμένο, όν επίησε το κυρίω. Κύριος σπημένη με και ουδέν με ειστερήσει, ει τόπον εκεί με κατεσκίνωσε. Επιήρετο αναπαύσεω εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησε με επιτρύβου δικαιοσύνη, ένεκαιν τ' ονόματος αυτού, Η αν γάρτη πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβηθήσουμαι κακά ότι σήμαι ταιμούι, η, η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφθα με παρεγάλασαν, η τήμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξεναντίας των θλιβόμενων. Ελείπανα σαν ελέω την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με φύσκονος ή και το έλεό σου καταδιώξουμε πάσα στα ημέρας στη ζωή μου, και το κατοικίν με Κυρίου, εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου, η το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικουντε εν αυτοίν. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσεν και επί ποταμώνε τίμασεν αυτήν. Τις αναβίστης το όρος του Κυρίου, και τι στήσετε εν τόπο ο Αγίου αυτού, αθώ ως χερσί και καθαρός στη καρδία, ως έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού, κι ουκ όμος επί αὐτού ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παρά ο κύριο αυτού. Αύτοι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν τον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρατε πίλα σοι άρχοντες και πάρθετε πίλα αιώνιοι και εισελέψετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός ἐν πολέμο. Άρατε πίλα σοι άρχοντες ημών και πάρθετε πίλα αιώνη και εισελεύσετε ο Βασιλεύς της δόξης. Τι είσαι στην ο Βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμει αυτός την, ο Βασιλεύς της δόξης.